30 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε συνέχεια στο μαγκαζίνο του ΑΦΑ. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι μπορεί να σχολιάζει κανείς μετά τις πρότες, τους τόπους μάλλον, δύο μήνες διακυβέρνηση του τόπου από την κυβέρνηση της Αριστεράς. Με στη δεύτερη καρία, βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα πράγματα μαζί με τις ανεξάρτητες Έλληνες από τον περασμένο Γενάρη. Αλλά εδώ και δύο μήνες προσπαθεί να αφαιρμόσει ένα διαφορετικό σχέδιο εξόδου. με ένα καλό μας μήνυση σας εκεί στους ακροατές σας κύριο. Εγώ είχα να μιλήσω πολλές φορές το παρεθόν, εμάμε δηλαδή τη βασική παρατήρηση ούτε ξεγελάστηκαν, εξαπατήθηκαν συνειδητά και με στοχευμένες προτάσεις, ιδέες, πολιτικές, υποσχέσεις από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αυτό αποτελεί τη σταθερά και είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα, αν θέλετε, του γεγονότος ότι το πολιτικό σύστημα επιβραβεύει την πολιτική που εξαπατά και όχι την πολιτική που επιδεικνύει συνέπεια. Ε, αναφέρατε προηγουμένως ότι προσπαθούν τώρα να εφαρμόσουν ένα διαφορετικό σχέδιο εξόδου. Δεν είναι διαφορετικό. Είναι το ίδιο στην χειρότερη εκδοχή του. Ε, όπως δεν χρεια... χρειαζόταν να μπούμε στο μνημόνιο, όπως δεν χρειαζόταν να ε, ολοκληρώσουμε το πρώτο μνημόνιο και δεν χρειαζόταν να μπούμε στο δεύτερο, έτσι δεν χρειαζόταν να μπούμε και στο τρίτο. Και όπως πάνε τα πράγματα θα μπούμε και σε τέταρτο και σε πέμπτο και σε 15ο. Είναι πολύ απλό ο Είναι πολύ απλός ο λόγος. Ε, εάν είστε εσείς ασθενείς και επιμένετε να πάρω εγώ το φάρμακο για να θεραπευτείτε εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση ε, ούτε εσείς να θεραπευτείτε, ούτε εγώ να πάω καλά. Uh -huh. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Η παρούσα κυβέρνηση κάνει ό,τι έκανε και η δεξιά και η πασοκική και η οποιαδήποτε. Δηλαδή... Έχει μεταβληθεί σε έναν εντεταλμένο λογιστάκο της Τρόικας. Θεωρεί ότι εξαντλεί το περιεχόμενο των πολιτικών που έχει να εφαρμόσει σε ό,τι θα τις υπαγορεύσει η Τρόικα. Η Τρόικα θέλει να πάρει τα λεφτά της, θέλει να ε, οδηγήσει τη χώρα σε μια κατάσταση ε, η οποία θα την συμφέρει. Ε, είναι το συμφέρον των δανειστών και όσων θέλουν να ηγεμονεύουν στα πράγματα. Ε, η χώρα δεν έχει αυτό το συμφέρον. Το συμφέρον της χώρας ε, είναι εσωτερικό, διότι το πρόβλημα είναι εσωτερικό. Εάν δεν φύγουμε από τη λογική του μνημονίου να προχωρήσουμε σε εκβάθρον ανασυγκρότηση του πολιτικού συστήματος, του κράτους, και της νομοθεσίας που οικοδομεί τη διαπλοκή τη διαφθορά και δημιουργεί το άλοδο για την ιδιοποίηση του κράτους, δεν πρόκειται να σταματήσει ο κατήφορος. Και, και το Γιώργη, μπορεί να σημαίνει και έξω χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρώ. Και πολύ χειρότερα, διότι εάν οδηγηθούμε εκεί, ε, θα γίνουμε ένα τυπικό προτεκτοράτο της Τουρκίας στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα ε, μας περιμένουν πολύ χειρότερα αν δεν αλλάξουν και δεν δείχνουν δυστυχώς ότι ε, έχουν πρόθεση να αλλάξουν όπως και έχουν εξαντληθεί και οι προσδοκίες διότι μέχρι τώρα υπήρχε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είχε κάνει τα μοίρια όσα ε, κατά τον αντίστοιχο τρόπο που κάνανε και τα, οι που κυβερνούσαν χώρα, τα κόμματα που κυβερνούσαν τη χώρα αλλά είχε το ότι δεν δοκιμάστηκε στην εξουσία. Ήρθε λοιπόν και δοκιμάστηκε τώρα στην εξουσία και φανερώνει ότι δεν έχει τίποτε να κάνει και όχι μόνο δεν έχει τίποτε να κάνει σε σχέση με αυτά που λέω αλλά συγχρόνως κάνει και τα χειρότερα. Δείτε τι κάνουν στις φυλακές αντί να ανασυγκροτήσουν αυτό το άθλιο πράγμα που λέγονται οι φυλακές στην Ελλάδα, εκείνο που κάνουν είναι να τα βρίσκουν με τις ομάδες των μαφιώζων και των διαφόρων οι οποίοι ε, λιμένονται τις φυλακές. Ε, το ίδιο κάνουν <σίλου> στι... Όλοι μαζί, όλοι μαζί, δυστυχώ όλοι μαζί. Μην βλέπετε τώρα που ένας αντιδική με τον άλλον. Όλοι για να δούμε ποια είναι η ρίζα του κακού. Η ρίζα προεκλογικά αυτό που πρότεινε στους πολίτες αυτό ήταν μέρος τη λύση του προβλήματος ή και τότε έγιναν ε, λαθασμένες επισημάνσεις για το πώς μπορούμε να βγούμε από τη δύσκολη κατάσταση. Τι <σίλου> <σίλου> <σίλου> πρότεινε, για ποιες εκλογές αναφέρεστε. Μα, τον Ιανουάριο υποσχόταν ότι θα έκανε τις αγορές να χορεύουν ναι. έτσι, Πεντοζάλη, τι έλεγε ε, δείχνει και ομολογεί αυτό ότι δεν είχε καμία γνώση του τι σημαίνει αγορές το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς λειτουργεί και ποιε είναι οι συσχετισμοί δυνάμεων και όχι μόνο πήγε και ξυπόλυτο στα αγκάθια, διότι δεν είχε καμία στρατηγική και βεβαίως ε, όταν προσπαθεί κανείς να βάλει γκολ, που λέμε ρίχνοντας την μπάλα στις κερκίδες αντί να τις στείλει στο, στον τερματοφύλακα είναι προφανές ότι θα χάσει από χέρι. Δεν ήμουν μάντης ούτε είχα μεγάλη χαρά να δω να οδηγούμαστε στη συνδικολόγηση και στην καταστροφή αλλά το ανήκειλα από την πρώτη μέρα και το είπα γιατί έβλεπα πως διαχειριζόταν την ελληνική υπόθεση. Δεν είχαν τίποτε να κάνουν στο εσωτερικό και έστελναν το λογαριασμό στους ξένους. Ε, οι ξένοι θα φτιάξουν. Ένα σχέδιο πολιτικής, εξάρτησης, ε, πολιτικής απομείωσης των πάντων. Προσέξτε λίγο για να δείτε την τραγωδία του πράγματος και την προσποίησή τους. Δείτε ποιους επέλεξε ο τωρινός πρωθυπουργός για να τους βάλει οι υπουργούς να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Με συγχωρείτε, θα παίρνετε κανέναν από αυτούς να τους βάλετε, να σας φυλάνε τις κότες ή να σας ποτίζουν το ποστάνι. Θα τους είχατε εμπιστοσύνη. Διότι όλοι αυτοί έχουν μάθει να λειτουργούν ως παράσιτα εν σκιά και να ανέρχονται και να καταλαμβάνουν θεσμούς στο κράτος χωρίς καμία αξιοκρατική λογική, χωρίς καμία γνώση. Μην νομίζετε ότι επειδή βρίσκονται στην πολιτική επί γνωρίζουν ή ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το παραμικρό σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες τη λειτουργία του κράτους, με τη διεθνή κατάσταση στην οποία... Ε, λειτουργεί η χώρα. Τίποτε Ο από όλα αυτά. Δεν είναι αυτό το αντικείμενό του. Δεν έχουν εφιστεί να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Έχω... Πώς να επιβάλλει κανείς την αξιολόγηση στην επιλογή των πολιτικών προσώπων, κύριε Καθηγητά. Με το να ελέγχονται, να υποβάλλονται στη δικαιοσύνη και συγχρόνω να ε, υπόκεινται τις συνέπειες οποιασδήποτε εξαπάτησης ή αλλαγής πολιτικής. Δεν μπορεί κάποιος, δεν γίνεται να αφήνει κάποιος εν λευκό να κυβερνάει ως απόλυτος μονάρχης και συγχρόνως να αξιώνει από αυτόν, να συμπεριφερθεί κατά το συμφέρον εκείνου που του δίνει την εξουσιοδότηση. Εάν σας δώσω χρήματα να τα διαχειριστείτε και δεν αν ενδιαφερθώ να σας ελέγξω και εσείς όπως και εγώ και οποιοδήποτε άλλος κάποια στιγμή θα τα καταχραστείτε. Δεν έχουν έλεγχο για να μεταφέρουν στη σκέψη τους Πολιτικές, να επεξεργάζονται πολιτικές που θα απευθύνονται στο συμφέρον της κοινωνίας. Δείτε την τραγικότητα του πράγματος. Εάν θεωρήσουμε ότι το ασφαλιστικό ή τα ελλείμματα ε, θα διορθωθούν ή το κράτος με τη μείωση των υπαλλήλων ή των συντάξεων είναι θεμελιώδες λάθος και το γνωρίζουν και οι ιδανιστές αλλά αποβλέπουν αλλού. Ακόμα και αν μειώσουμε το κράτος, τους υπαλλήλους του κράτους και τους μισθούς τους κατά 80%, οι υπόλοιποι υπάλληλοι που θα μείνουν θα κάνουν τα ίδια. Δεν θα εξυπηρετούν και δεν θα έχουν λόγους να εξυπηρετούν τον πολίτη. Δεν θα, θα εισπράττουν τα ταμεία. Γιατί? Διότι είναι άλλοι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι πρέπει να λειτουργήσουν για να παίξει το ρόλο του το κράτος ή για να εισπράξουν και για να ε, λειτουργούν σωστά τα ταμεία ή τα νοσοκομεία, παραδείγματος χάρη. Είτε μου κάτι, κύριε Κοτογιώργη, εσείς χρεώνετε στην κυβέρνηση αδυναμία ή πολύ περισσότερο σκοπιμότητα. Είναι πολλά τα επίπεδα τα οποία χρεώνω στο συνολο της πολιτικής τάξης, αλλά ειδικά τώρα επειδή κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΣΥΡΙΖΕ αριστερά. Πρώτα-πρώτα ε, την απόλυτη αλωτρίωση, δηλαδή δηλώνουν χωρίς να είναι. Έχουν καταλάβει το χώρο τη δεξιά, πολιτεύονται και μάλιστα μας χαρακτηρίζουν ως όχλο επειδή διαμαρτυρόμαστε. Προχθές που εξελέγησαν στην εξουσία με την ψήφο του ελληνικού λαού διατείνονταν ότι μαζί τους ανέβηκε ο λαός στην εξουσία. Ξαφνικά μόλις άρχισε να διαμαρτύρεται η κοινωνία διότι την εξαπάτησαν στις υποσχέσεις και στις πολιτικές τους την χαρακτηρίζουν όχλο. Άρα λοιπόν έχουν μια βαθιά αντιδραστική λογική στα πράγματα, στην μια ιδιοποιητική Ιδιοκτησιακή αντίληψη για την διαχείριση του κράτου και μια εξαιρετική περιφρόνηση απέναντι στην κοινωνία. Πρώτο και κύριο. Δεν μπορούν επομένω να σκεφτούν κατά το εθνικό συμφέρον κατά το συμφέρον τη κοινωνία. Διότι είναι άλλε οι προτεραιότητέ του. Είδατε τι έκαναν με το δημοψήφισμα. Είδατε τι έκαναν με τι εκλογέ. Ο σκοπό του δε, δεν ήταν να παίξουν ένα ρόλο ο οποίο να βγάλει, να είναι ειλικρινή και να βγάλει τα πράγματα από εκεί που τα έχουν βάλει. Οι Καμία. Καμία. Αυτό είναι μια σκόπιμη μετακύληση ευθύνης. Ακούστε, το πολιτικό σύστημα δημιουργεί την ηθική της κοινωνίας, τη συμπεριφορά της. Εάν τους πει της κοινωνίας ότι πρέπει να συμπεριφέρεται με διαπλοκή, διαφθορά και οτιδήποτε άλλο, αυτό θα κάνει, διότι αυτός θα είναι ο κανόνας που θα επιβραβεύει τις προσπάθειές της. Δεν στηρίζονται σε ήρωες που αρνούνται τον, τον, τον, τον ρυθμό αυτών, οι κοινωνίες. Οι κοινωνίες χάνονται όταν το πολιτικό σύστημα τις οδηγεί στην αφάνεια και στην διάσπαση. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με τις μη ευθύνες της κοινωνίας έχει, είναι αυτό της εκλογής. Δεν τους εκλέγουμε εμείς. Δεν τους εκλέγει ο πολίτης. Ο πολίτης νομιμοποιεί κατά τον τρόπο της διαιτησίας ε, τον έναν αντί του άλλου, αλλά αυτούς που τους έχει επιλέξει ο μηχανισμός. Το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστη είναι φαλκιδευμένο από την ίδια την πολιτική τάξη. Έχετε εσείς το δικαίωμα του εκλέγεσθε εάν δεν σας υιοθετήσει κάποιο κόμμα. Προφανώς όχι. Άρα λοιπόν τι κάνει ο πολίτης με την ψήφο του. Διαιτητεύει για την επιλογή ενός απόλυτου μονάρχη που θα κυβερνήσει κατά την εαυτού βούληση και όχι κατά του συμφέρον της κοινωνίας για 4 χρόνια ή όσα αυτός αποφασίσει. «Βοιος μου κάτι για να το κλείσουμε». Ο πολίτης δεν θα έχει ευθύνη ακόμη και στην περίπτωση θέλοντας να τιμωρήσει το πολιτικό σύστημα επιλέξει τα άκρα. Βεβαίως και δεν έχει. Όπως και ο πολίτης που αποχωρεί από την πολιτική και δεν πηγαίνει να ψηφίσει είναι βαθιά πολιτική πράξη και επομένως δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο του λένε ότι πρέπει να ψηφίσει τον έναν ή τον άλλον και όταν κάνει υποχρεωτική την ψήφο αλλά αναγνωρίζει την ψήφο μόνο που πηγαίνει στο Α ή το Β κόμμα οδηγεί τον πολίτη να σκεφτεί ότι πρέπει ή να ψηφίσει κόμματα που εκτίθενται, υποτίθεται στις εκλογές που γελιοποιούν το σύστημα ή να ψηφίσει τους ακραίους οι οποίοι θεωρεί ότι τιμωρητικά θα λειτουργήσουν αντισυμβατικά μέσα στο σύστημα. Επομένως, επειδή υπενήσαστε το ζήτημα της Χρυσή Αυγής, θα σας απαντήσω λοιπόν ότι η ψήφος του πολίτη δεν έχει το περιεχόμενο που έχει ο λόγος της χρυσή Αυγής. Η Χρυσή Αυγή, ενώσο η πολιτική δεν έφερνε τον πολίτη στην ακραία φτώχεια και στην ακραία κατάσταση στην οποία βρίσκεται, είχε 0,2%. Και εάν η Χρυσή Αυγή είχε κάποια ηγεσία και κάποια άλλη πολιτική στόχευση μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ενδεχομένως σήμερα θα κυβερνούσε τη χώρα. Όχι γιατί η ελληνική κοινωνία είναι χρυσαυγητική αλλά διότι εκείνοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι εντός του συνταγματικού κόστ, τόξου είναι εκείνοι οι οποίοι παραβιάζουν τη συνταγματική νομιμότητα, παραβιάζουν και λαιλατούν τη λειτουργία του κράτους. Πόσες πιθανότητες δίνεται να συμβεί αυτό, να βγει με μια μεγαλύτερη πρίκα από τις επόμενες εκλογές της Χρυσής κύριε Ποδογιώργη. Όσο οδηγούν τα πράγματα στις ακραίες καταστάσεις στις οποίες οδηγούν, τόσο ε, κομματικά μορφώματα όπως η Χρυσή Αυγής θα συγκεντρώνουν μεγαλύτερη προσοχή. Ε, δείτε πώς την αντιμετωπίζουν. Αντί να την αντιμετωπίσουν πολιτικά, δηλαδή να διορθωθούν οι ίδιοι, την αντιμετωπίζουν με τον τρόπο της καταστολής. Επικαλούμε συχνά την υπόθεση Τριανταφυλόπουλου, ξέρετε εκείνη του δημοσιογράφου, ο οποίο έβαζε την κάμερα για να πιάσει ορθώς ή αδίκως, δεν έχει σημασία. Ξέρετε πώς τον αντιμετώπισαν. Με το να ποινικοποιήσουν τη μαρτυρία και όχι να διορθωθούν και να μην διαπράττουν σκάνδαλα και κλοπέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η Χρυσή Αυγή είναι το απόστημα ενός καθολικού κακινόματο που έχει εγκατασταθεί από την πολιτική τάξη της χώρας στο πολιτικό σύστημα και καταστρέφει την κοινωνία και τη χώρα. Αν αυτό δεν το αντιληφθούμε, τότε θα, ε, όπως κάνουμε και με όλα τα άλλα, θα ενοχοποιούμε κάποιον άλλον για τις ευθύνες ενός τρίτου. Και εν προκειμένου θα θέλουμε να θεραπεύσουμε την κοινωνία για τα κακώς κείμενα, για την ασθένεια του ίδιου του πολιτικού συστήματος και του κράτους. Κύριε Υδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που με αρτιθέσατε εδώ. Σας να είστε καλά κι εγώ. Γεια σας.